Κεφάλαιον Θήτα, σελίδα 414, στήχη 1 στους 7, η θεραπεία του εκείνη τυφλού. 1. Και ενώ διέβαινε ο Ιησούς από το μέσο της πόλεως, είδε ένα άνθρωπον ο οποίο είχε γεννηθεί τυφλός. 2. Και τον ερώτησαν οι μαθητέ του και του είπαν «Διδάσκαλε, ποιος ημάρτησε για να γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός τυφλός» «Οιμάρτησαν αυτός όταν ήταν ακόμη μέσα στην κοιλία της μητέρας του» Ή μάρτισαν οι γονεί του και δια τα εκείνον τιμωρείται αυτό. 3. Απεκρίθη ο Ιησούς. Ούτε αυτό η ούτε οι γονεί του. Αλλά γεννήθη τυφλό, δια να φανερωθούν δια τη υπερφυσική θεραπεία των οφθαλμών του τα έργα που η δύναμη και η αγαθότη του Θεού εργάζεται. 4. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα προσωτηρία του ανθρώπου έργα του Θεού, ο οποίος με έστειλεν στον κόσμο εφόσον ζώη στην παρούσαν ζωή. Έρχεται ο μέλλον βίος, οπότε, όπως και κατά την διάρκεια της νυκτός καταπαύουν τα έργα των οι άνθρωποι, έτσι και τότε, κανείς πλέον δεν θα δίνεται να εργάζεται προς πλήρωση τη αποστολή του. Δεν πρέπει λοιπόν ούτε στιγμή να χάνω. 5. Εφόσον είμαι στον τον κόσμο, με τη διδασκαλία και τα θαύματά μου είμαι φως του κόσμου. 6. Όταν δε είπεν αυτά, έπτησε χάμο και έκαμε πυλών και έχρεσε με αυτόν τα μάτια του τυφλού. 7. Και δοκιμάζον την πίστη του τυφλού, είπε εις αυτόν. Πήγαινε, νύψου στην την του Σιλοάμ, όνομα εβραϊκών που μεταφράζεται στην ελληνική να ναμπεσταλμένος. Ύστερα λοιπόν από την παραγγελία αυτή του Ιησού επήγαινε ο τυφλός εκεί και νύφθη και ήλθε στο σπίτι του με μάτια υγιή.